21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα ποιήση. Η Λιβαδιά γιορτάζει την ποιήση. Τέσσερι φορεί τη πόλη, ο Δήμο Λεβαδέων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιά, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση Βιωτεία και ο Σύλλογο Φίλων τη Βιβλιοθήκης Λιβαδιά πραγματοποιούν έναν κύκλο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ποιήση. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα από 16 έω 21 Μαρτίου με έξι ραδιοφωνικές και θεμερινές εκπομπές. Εκπομπή Τρίτη διαβάζουν η γαριφαλιά Πούλου και η Ζωή Καλομύρη. Απόσπασμα από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μισή του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών των απεργών καπνεργατών εκείνη συνεχίζει το θρίνο της γε μου σπλάχνο των σπλάχνων μου καρδούλα της καρδιάς μου πουλάκι της φτωχιάς αυλής ανθέ της ερημιάς μου πως κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύει, δε γρικά τα που πικρά σου λέω γιώκα μου εσύ που γιατρεβες κάθε παραπονό μου Που μάντεβες τι πέρναγε κάτω από το τσίνορό μου Τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα Και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα Πουλί μου εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη Πώς δε θορείς που δέρνουμε και τρέμω καλάμι Στην στράτα εδώ κατά μεσής τα άσπρα μου λύνω Και σου σκεπάζω μορφής το μαραμένο κρίνο Φιλό το παγωμένο σου χυλάκι που σοπαίνει... Κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Δε μου μιλείς κι δόλια εγώ τον κόρφο δες ανοίγω... Και στα βυζιά που βίζαξε στα νύχια για μου πήγω. Κορώνα μου, αντιστήλη μου, χαρά των γερατιών μου... Ήλια της βαρυχημονιάς εγκλίνουν εκεί πάρι σώμου. Πώς μ' να σέρνουμε και να πονώ μονάχη Χωρίς γουλιά, σταλιά νερό... Και φω κι άνθρωπο κι αστάχη. Με τα ματάκια σου έβλεπα τη ζωή. Κάθε λουλούδι, Με τα χυλάκια σου έλεγα τα βιαιρινό τραγούδι. Με τα χειράκια σου τα δυο, τα χιλιοχαϊδεμένα. Όλη τη γη αγκάλιαζα κι όλα ήταν για μένα. Νιώτη απ' τη νιώτη σου έπαιρνα κι ακόμη αχνογελούσα. Τα γυρατιά δεν δρόμαζα, το θάνατο αψηφούσα. Και τώρα, πού θα κρατηθώ, πού θα σταθώ, πού θα μπω που απόμεινα ξερόδεντρή συχιονισμένο κάμπο. Γιέ μου, αν δεσουνε σου να αρθείς ξανά σημά μου, πάρε μαζί σου εμένα νε γλυκιά μου συντροφιά μου και αν είναι τα πόδια μου λιγνά μπορώ να προπατήσω και αν κουραστείς στον κόρφο μου γλυκά θα σε κρατήσω. Όπα παναγιά μου, αν ήσουνα καθώς εγώ μητέρα, βοήθεια στο γιο μου θα στον άγγελο από πέρα. Κι θέμου μου, Θεέ μου, αν ήσουν Θεός και αν ήμασταν παιδιά σου, θα πόναγες καθώς εγώ τα δόλια πλάσματά σου. Κι αν ήσουν δίκαιος, δίκαια θα μοίραζε στην πλάση. Κάθε πουλί, κάθε παιδί να φάει και να χορτάσει. Γεέ μου, καλά μου τα το γνωστικό σου Αχίλη. Κάθε φορά που ορμήνευε, κάθε φορά που ο Εμίλη. Εμείς ταγίζουμε ζωή στο χέρι, περιστέρι. Κι εμεί ούτε ένα ψίχουλο δεν έχουμε στο χέρι. Εμείς κρατάμε όλη τη γη με σταργασμένα μπράτσα. Και σκιάχτρα στέκουν τη Θεή, και αφέντη έχουνε φάτσα. Αχ γέμου μου, πια δε μου καμιά χαρά και πίστη. Και το χλωμό και το στερνό καντήλι μας εσβίστη. Και τώρα, επάσε πια φωτιά τα χέρια μου θα ανοίγω. Τα παγωμένα χέρια μου να τα ζεστάνω λίγο.